Λάζει το κασάκι που mm -hmm. oh, θέλει. Ω, θέλει αν έχουμε κασάκι. Ε, ενδεχομένως. Δηλαδή, πότε θα το χυμίσουμε. Ε, ε, να το έσαι εσύ, εσύ. Oh, καλύτερα, λοιπόν. Α, από την κουζίνα του Άγγελου. Και λέει, τι, πώς και έτσι σήμερα εδώ. Καφέ εδώ. Ναι, ρέξτε την κουζίνα. Κάμως καφέ. Εντάξει, καφέ, Εντάξει βασικά θέλουμε γιατί μας παράτησαν όλοι Είπαμε να το κάνουμε λίγο πιο χαλαρό, σήμερα Όλοι ο Όλοι ο είναι οι όλοι Άλλοι Οπότε Χαιρετούμε από την κουζίνα του Άγγελου Το 19ο επεισόδιο του Newscat 18ο Η οποία ο Άλλο Όχι, όχι Άλφα 18 επεισόδιο Άλφα Κύριε είπαμε πριν θα το οργανώσουμε και μόλις ο παιδί μου έχει γίνει πολύ καλό θα τη δείξουμε για τον Τα Εντάξει Το πλάτι θέμα ότι αυτά τα μου θα Όχι, όχι Καλό είναι κάθε χρωστά μου δεν το βλέπουμε Για λόγους το πούμε Ονομασίες Χαλιστήχη Μπάς εδώ περιμένουμε μου και θα μπορέσουμε να ξεκινήσουμε την κανονική γύρω. Έχω μεγάλη αίσθηση γιατί βγάζει το άνθρωπο ήδη το φαπέ. Mm. Και λε φοβάσαι εδώ που πα εκεί και στα ολίγα, επειδή μου και τέτοια. Yeah. Και δεν μετά πα κάτω μέρος. Τα κιόλα είναι <σχ> το ίδιο, θα ρίξει. Είναι σε τι μορφή αυτού του. Όχι, ότι όχι. Άμα διάβασα το άνθρωπο είναι, όχι. Δεν διάβασα το άνθρωπο. Αυτό που ξεκίνησε το άνθρωπο τη φωτοκαφέ το έκανε και ήρθε για να ζεστάει το νέο. Να όχι δεν κατάβες, ε, το έκανε επειδή του είχε τελειώσει το ζωστό νερό. Ε, ναι, και, οπότε ο Φραππέζ είναι, είναι κρύος, δεν δε, έχει ζεστά κετρά και α... δεν είναι... Αλλά το θέμα ποιο είναι ότι αυτό που έκανε μέχρι δε τότε δεν ήταν νες καφέ, ήταν γαλλικός ή οτιδήποτε α πούμε. Mm. Μετά που έγινε ο Φραππέζ, έτσι όπως το ξέρουμε εμείς και το όποι, υπάρχει και, και ζεστή δουχή, γιατί εντάξει ότι μέσα στο χειμώνα δεν λέμε να πήρεις Φραππέζ, κατά τη γνώμη μου. Α φτάνει Augusto γιατί εγώ δεν θέλω να πίνω μέσα τη μόνα. Κρύο ξέρω εγώ, δεν μου αρέσει να πίνω κρύα μέσα στη μόνη. Και όταν στο άκρη, να πίνει τη σχόλια, να πέρα το καφέ και η χρήση ζεστού Ας Εντάξει, εγώ πιστεύω πολύ πίνω, ότι πήρα γενικά ω τύπο καφέ, αλλά εντάξει. Και πολλοί και μέσα με ναι. Είναι αυτό δελεπτονή, το βάζει με τη ή συμπληρώνω το σχέδιο. Ε, είναι πιθανό αυτό που <συμπίνδες> Είναι διαφορετικό. Α, ναι, έχει δείξει Εδώ είναι μια μεγάλη ανακάλυψη. δεν <συμπίνδες> <συμπίνδες> είναι το Εδώ ο έχει μερικά στο δέρμου στη ράμα. κάνει Εντάξει, δεν άλλο ναι καθαλώς Άρα να το καταλάβεις πρέπει να πετύχεις τα δύο που είναι διαφορετικά να πετύχεις τα δύο ίδια Και τα και τα Καλά αυτά είναι Α, εντάξει ένα μέσα δεν μετά από αυτή τη σύντομη νομίζω και ότι άντιξες την audio blog έτσι Ναι, έκανα ένα καινούριο blog στο Pathfinder Panic το οποίο είναι το μαθησσαλονίκη.blog.gr Τι ε, γράψουμε για Θεσσαλονίκη εκεί ε, Ναι, περίπου, βασικά δεν γράφω ούτε νέα δηλαδή δεν γράφουμε επικαιρότερα για Θεσσαλονίκη δηλαδή, γράφω απλά κάποια πράγματα Θεσσαλονίκης πώς τα βλέπω εγώ μέσα από το δικό μου μάτρο επειδή δηλαδή, ε, εντάξει, είμαστε και από εδώ, πει, μεγαλώσαμε εδώ κάποιες, κάποιες συγκεκριμένες τροποθεσίες, περιοχές, ε, πνημείες πώς τα βλέπω εγώ αυτός είναι ο σκοπός του blog. Mm. Γιατί εντάξει, φαντάστηκα ότι και όλα, ε, άλλα side για Θεσσαλονίκη θα υπάρχουν και στο block και άλλο οπότε μην κάνω ακόμα ένα που λέει την του Λευκού Πύργου και όλα αυτά άνθρωποι είναι κουράσεις το πράγμα mm. και επειδή και το blog mm. είναι προσωπικό πράγματα συνήθως θα πρέπει να δώσουμε τη δική μου άποψη τώρα δεν ξέρω πόσο συχνά αυτό είναι όλο αυτό Ελπίζω και άρθρο για το αίβο του το πηγό. Ναι αυτό το σκεφτό με αλήθεια είναι και αν δεν, είχε... δεν είχαν καλύψει άλλα blogs όπως το Άκυρο ξέρω εγώ Που είχαν ναι, την πιο ωραία ε, Έχει σειρά άρθρων ναι, ναι, ναι, ναι. Βέρσουν Και, και συμφωνώ απόλυτα με αυτό Γιατί με αυτά που λέει το άρθρο νομίζω λέγεται το έτσι. Ναι, κάτι τέτοιο, ωστόσο και καφτυριάζει αυτό ακριβώς με τα έργα για το Μετρό και άλλα έργα που ξεκίνησε τώρα το βήμα στο Νομαρχεί, δεν ξέρω ποιος, έχει, ε, η μισή πόλη φαίνεται να έχει έργα. Ε, ναι, αλλά και έγιος πώς θα είναι έγινε ιδέα γίνοντας τα έργα. Ναι, αλλά διαφωνέμαι εμένα, εγώ δεν διαφωνία με να εγκαιτήσω στο ότι κάθε στιγμή γίνονται έργα στην παραλία, στην Εγνατία για το Μετρό, ε, έχουν δει είναι. και κάτι παράπλευρα, άλλα μικρά έργα που γίνονται ε, σε κάποι με πετάσμουμε όπου, περπατάω... με, με, με όπου περπατάω οποίπερτο όπου περπατάω για να κάνω βόλτα να μην μπορώ. Θέλω να στημική που δεν έχει έγινε στη ζημισκή δεν είναι για βόλτα, στις μισκή είναι η τις βιτρίνες εδώ. Και διαφορά. Τι πάνω... κάθε πρωί γιατί πρέπει να πάω στη σχολή μου δεν εκεί και περπατάνε άπερφητέ εκεί πέρα πάνω και κόσμος δηλαδή, πώ θα γίνει. Α να τι να φτάσω Πάντως εγώ το περίμενα πιο ανοργάνωτο αυτό το κομμάτι. Δηλαδή παρόλο που έχει έργο τάξης πούμε για το μετρό ή οτιδήποτε mm -hmm. σε κάθε ένα έχει με μειμήσει ότι έχει κάνει επέκταση ε, του πεζοδρομίου π.χ. και είστε ως εκεί Ναι, αυτό σίγουρα Ή ότι έχει βάλει έξω από γραμμές κοινές κάτω και τα λοιπά για το πού θα πηγαίνει αυτός κλπ. Δηλαδή είναι κάπως ερθισμένο και οργανωμένος. Να λένε ότι εντάξεις τουλάχιστον μπορεί να το κάνει με είχα... το όσο καλός μπορούμε αλλά το προσέξαμε δηλαδή. Έχα δει ένα... τώρα σου δει ένα ωραίο άρθρο και το πέτυχα, ξέρεις, κατατύχησε παιδί μου. Μου άρεσε και βάλει μια φωτογραφία τώρα, ήταν 10.30 το πρωί περίπου, μια μέρα, και λέει... <laughs> ε, ...κάπως έλεγε, ξέρω εγώ, τρίπεισαν τον αγώο αερίου, κάτι τέτοιο, και έρχεται μια μεγάλη τρύπα απέναντι εκεί, κά κάπου στην Αγία Δημητρίου... Όχι στην Αγία Δημητρίου, στην Ανατολία πρέπει να ήταν. Ε. Ε, σως... Ε, όχι. Τώρα, ήταν, ήταν στην, ε, ε, στην Ανατολία, ήταν κοντά στη Χάρμ, κάπου δύο και είχε ρε παιδί μου κάτι τύπους με κάσκες και τέτοια θα το, το κλείσουν το αέριο που το οποίο τρίπησαν και αυτό το τραβήξαμε όσο από το γραφείο του που ήταν ψηλά και το βλέπει και την τραβήξαμε στον blog απευθείας και ήταν από τα έργα του μετρό αυτό είχε γίνει. Δηλαδή αυτοί που κάναν τα έργα του μετρό τριπίσαν το αέριο και λέει ξέρω εγώ... Ξέρω εγώ τι θα μιλώσαι, το άλλο που Πολύ πλάδι, γιατί βγήκε απευθείας ρε παιδί. τώρα έτσι έγραψε το... Ξέρατε και στο άκυρο. όχι στο άκυρο. Ή κο... ο... ο... το άλλο. Ε, κόσμος. ας κόσμο του Λίτια. Yeah. Ναι, σε αυτό, μπαίνοντας σε αυτό. Και δεν έχω πει ποτέ Εγώ σπίσει. <laughs> αλλά, εντάξει, αυτό που θέλω να πω, παιδί, είναι ότι τα έργα καλώς γίνονται, κατά τη γνώμη μου. Και εντάξει, ε, να κάνουν το το στο κάνουν, αλλά, ε, ίσως θα πρέπει να το, κάνω, να, να το οργανώσουν λίγο πιο καλά, με το που θα κάθε φορά. Και μην ανοίξουν 30 τρύπες σε όλη την από, άποψη, από κατασκευαστική άποψης α πούμε πρέπει να νυχτούν ταυτόχρονα ή και πιο μετά και τα λοιπά Ναι, λοιπόν, αλλά... Για να το κάνω έτσι φαντάζομαι ότι... ξέρω να γίνει πιο αργάω μην μην ότι να προσφέρει το διέξοδο στο πεζό, mm. πήγε και στη mm. πρέπει να κάνεις ολόκληρος τέτοιος ε, Ναι, λοιπάς, αυτό, πέσαι, αυτό πέσαι. σου λέω. Πρέπει να με να Και άσε που, και πήγα πιο πέρα, αλλά... κοντά ή αν όχι τώρα έχει του χρόνου, θα έρθουν και οι τον που τα σκάδουν. Αλλά θα είναι καλύτερα τα πράγματα, πιστεύω. Ε, θα είναι καλύτερα, γιατί θα είναι αυτό το πράγμα να γίνει σου. Θα έχεις μετά θυμάσαι οι γινότητες Όχι, θυμάμαι που που ο Τάδι Ναι. Του Λάφιστον το καλό είναι ότι τα αίρα έχουν γίνει στην Ευναδία και θα μπορείς να γίνει παρέλαση από έναν επηρέαστη Ναι, αυτό ήταν ένα άλλο θέμα που, που ήθελα να θείξω. Βεσικά είχα βγάλει και ένα, μπορώ στο δικό μου το blog γι' αυτό mm. Δεν ξέρω αν έχεις διαβάσει Το είχα διαβάσει Το έχω τώρα πάει το βοθώ έτσι το Google Video αυτό με αφορμήντο μια συζήτηση που έχω στην τηλεόραση, όπου θες πως είναι κάθε φορά που βάζω την ημέρα σε άλλο δαπώ και τέτοια, τώρα το αλλάξανε και λένε... ...ε ένας όπου έχει ξεφυμάρει το τελευταίο ναι, γιατί υπάρχει τώρα καινούργιο θέμα, οι Έλληνες που δεν θέλουν να συμμετέχουν στην παρέλαση. Το οποίο εντάξει, αυτό είναι κάποια παιδιά, λέει, τα οποία εξέφρασαν την άποψη ότι δεν θέλουν να συμμετάσχουν να παρελάσουν δηλαδή, έτσι, με το σχολείο. Και απείλησαν, λέει, κάποιοι ότι αν δεν παρευρεθούν, θα πάρουν αποβολή. Να πούμε εδώ ότι εγώ άποψη, με τίτλο στην άποψη, να δώσει υποχωρήσει μάλλον γιατί δηλαδή θα πάρει την παρέλαση. Ε, ξέρω αν όχι. Γιατί είναι καθαρά προσωπικό θέμα, δηλαδή είναι θέμα το πώς θέλει ο να το κάνει αυτό το πράγμα. Πάντως η αδερφή μου θα Α, θα είναι κανονικά αυτό. Στο... Ναι, και, και, και, και, και ε, Α, πολύ καλό. δηλαδή Και, και, δηλαδή, και στη ε, ε, δηλαδή, δηλαδή, μεγάλη, είναι το καλύτερο. Mm. Τώρα εντάξει η μαθητική είναι ποτέ πρώτοι μαθητές, οπότε λες έκανε ό,τι και οι άλλοι. Αν και πάλι είναι ότις επιλέγουν. Επιλέγουν το σχολείο Ναι, αλλά το σχολείο επιλέγει και από τους μαθητές, δεν είναι μια τάξη, είναι αυτό που θέλω να πω. Και έτσι μου κάνει εντύπωση, γιατί βγαίνει και λέγανε όλοι, ξέρω εγώ, οι αντίθετοι των παρελάσεων, ας πούμε, ξέρω εγώ, λέγανε ότι... και τι είναι αυτοί που θέλουν οπωσδήποτε να γίνει παρέλαση και τέτοιοι. Το να γίνει οπωσδήποτε παρέλαση είναι διαφορετικό. Από το να πει ότι τέμα δεν πάρεις το δρόμο αποβολή, έτσι. Δεν τα βλέπουμε. Ναι, ναι, ναι. Γιατί πήγαινε, πήγε να το περάσει έτσι ο άλλο λόγο. Εντάξει, γι' αυτό που θέλει να γίνει παρέμιο νομίζω πρέπει να γίνει. Αν επαρχία του κιλά σαν θέλει να την παρέλε, πρέπει να γίνει η παρέλακει αυτό εδώ. Έτσι, δεν είναι, δηλαδή. Ναι, και όχι σε αποψή μα, απλά, μην καταφέρουμε σε ακρότη. Δηλαδή, άμα θέλει να συμμετέχει ο άλλο, αυτό έχει άμα θέλει και τη δίστα, άμα δεν θέλει. Όχι απλά, δεν λέω, το πόδι, το Όπως λέει ο Άλλος ότις είναι... δεν είναι δίκιο να πάρει κάποιος αποβολής που δεν θέλει να πάει δεν είναι δίκιο να καταργήσει την παρέλαση ενώ κάποιος δεν είναι, θέλει να πάει γιατί... Ωραία, θέλει να πάει Αυτό εσύ θέλω εσύ. να πω. Για... Και για να μην πούμε σε διαδικασίες τώρα να συγκρίνουμε πώς τη βλέπουν και πώς ή όχι γιατί αυτό και πώς θα το καταλάβεις την εικόνα. Εντάξει, όλος την τη βλέπουν και οι <σχεδόν> και τα ένα και τα άλλα. Σκέψτε εγώ πάω κάθε χρόνο σχεδόν, όποτε μπορώ. Τα τελευταία τριδ και κάθε φορά είναι και διαφορετικό το πλήθος που έχει έρθει. Δηλαδή και... Ή ε, άλλες έχει λίγο, άλλες πολύ. Άλλες, ναι, πάνω, ε, κάτι τέτοιο. Απ' την Αυτό. Τέλος πάντων και... είναι και... ένα έθιμος στη τελική ασχέτως με την... Είναι... Ένα, πολλοί λένε ότι αυτά τα έθιμος είναι... έχουν άλλα κατάλοιπα και οδηγούν αλλού. Ε... Ναι, αυτό. Ε, Σχετικά με, με, με τις έννοιες που κρύβουν πίσω είναι ένα έθιμο το οποίο ξέρω δεν το σταματάς γιατί... Έχει μια παράδοση ας το πούμε το... Πάντως κάποιοι λένε ότι τώρα γίνονται κινήσεις α πούμε από κυρίως από την Ευρώπη, τέτοια στοιχεία να εξαλειφούν. Εσύ τι άψεζεις αυτό. Θα πω λοιπόν, πως και άλλες χώρες κάνουν περιέλασσες, είναι μόνο στην Ελλάδα, είναι, ναι. εσύ Ακλά και στην Γαλλία, έτσι κτλ. Δεν ξεκοποίησε με κατά αυτό, γιατί όπως λέμε και πει άμα θέλει ο άλλος να πάει να, να συμμετέχει η περιέλαση, έως το κάνει. άμα δεν θέλει, έως το κάνει. Δεν είναι κάτι που είναι παράνομη κακό, ας πούμε και πρέπει να γίνεται. Κι εγώ αυτό νομίζω. Δηλαδή, ττάξει, πέρα από το ότι είναι έθιμο Δηλαδή εγώ θα πω το άλλο, αν δεν γίνεται παρέλαση, όλος θα θέλει να πηγαίνει στη δουλειά. Να, να καταργηθεί δηλαδή, η εθνική γιορτή τελείως. Δηλαδή μένει ο άλλος μέσα, γιατί είναι μια συγκεκριμένη μέρα. Και λες α πούμε έχεις ελεύθερη τιμή να κάνεις ό,τι θες, είναι μια γιορτή ας το πούμε. Πίσω απ' όλα. Λέξτε, η... Απλά εθνικού Παρατή. περιεχομένου. Δηλαδή δεν είναι πως η 23 Μαρτίου που είναι και θρησκευτική γιορτή ταυτόχρονα, mm. 28η α πούμε είναι μόνο εθνική. Άμα κοπεί το, η παρέλαση, οπότε δεν θυμόμαστε το σκοπό το που mm. δηλαδή, δεν έχει λόγο να υπάρχει εθνική γιορτή. Δηλαδή λέω ότι το βλέπουν τελείως, ξέρετε πού τέτοιο Αλλά το εντάξει Εγώ νομίζω ότι δεν πρέπει να υπάρχουν ακρότης από και από τις δύο πλευρές Από και οι δύο πλευρές και δηλαδή όλοι θα είναι πια στην πλευρές Ας πούμε την... αυτό που γράφω στο blog Πρόπερση Είχαν πει κάποιοι μέσα στην παρέλεια στο τέλος της ναι, ναι. Και τη διέκουψαν με, τα... με πλακάτ και τέτοια Και αυτό για μένα ακρότητα είναι Δεν θες να συμμετέχεις, μην, ε, μην μπας απλά Αυτό είναι η ναι, πιο λόγο μομίσει και τους άλλους που θέλουν. Ναι, γιατί και δεν είναι ένα επεισόδιο από αυτού που πάνε, γιατί δηλαδή δεν έχουν ακούσει συγκεκριμένα μου τίποτα ξέρω, να φωνάζουν ε, φανατικό, αυτοί που έχουν πούμε, μόνο έχει προτάντα παιδιά, που θα στηλιά στο κάτι, πιο πολύ πάνω τα παιδιά, του πλούσιο στρατό και πάνε να τα καμαρόξα, ξέρω εγώ. Και πότε πόσο κακό είναι αυτό. Σιγά. Ε, Αυτά βασικά κάνω σαν φράλε τη Θεσσαλονίκη, δεν νομίζω να έχουμε κάτι άλλο να πούμε σε αυτό το podcast τουλάχιστον. Ή σου περάζουμε στο τέλο με, με τα events. Όχι, ίσω, εντάξει, events το πούμε. Υπάρχει μια ε, διαφωνία, να το πω, σύγχυση να το πω, ως προς τα άρθρα κατά του iPhone. Βέβαια δηλαδή το έχουμε δει και σε παλιότερο podcast, ως προς τα άρθρα υπέρ τη Nokia. Αλλά εντάξει τώρα τελευταία μένετε μάχη επί του μους έστω στο iPhone, γι' αυτό το λέω. Λέω, το έχω δηλώσει παλιά ότι είμαι υπέρ τη Nokia. Οπότε Α, είναι εμφανές ότι σο... άμα διαμαγάφω δηλαδή, άρθρα δεν είμαι υπέρ τη Nokia. Αυτό δεν σημαίνει ότι... Αλλά... Ναι, αυτό θα το εξηγήσω. Αυτό μου δεν σημαίνει ότι... Πήχε δεν γράψει ποτέ κατά τη άλλων εταιριών, κατά την εκείνη των τηλεφώνων. δεν μου αρέσουν τα προϊόντα τους. Εντάξει, το τα βάζουν και μου, οκ, δελείω. μόνο κατά του, του iPhone. Ναι, και αυτό γιατί... Έχει γίνει άδικος ντός, το πούμε. Okay. Συμφωνώ ότι το είναι ένα κινητό το έχει ωραίο... Ωραία γραφικά και ωραία ο design κτλ. Έχει κάνει πολύ καλό promotion. Έχει 5-10 features, το οποίο είναι πρωτοποριακό στο πούμε και ωραία και, και τα κτλ. Έχει χαμηλή τιμή σε σχέση με τα ανταγωνιστικά επειδή μου. Αλλά εκτός από αυτό τίποτα άλλο. Σε σχέση με τον αγωνιστή ούτε καλή κάρνα από ότι είχε, ούτε υποστηρίζει 3G, ούτε μπορείς να βάλει δικές σου εφαρμογές, ούτε ναι, μπορείς ναι, να βάλει... Ναι. Στη... Έχει τέτοιο rigtones για κανονικο τραβουδι τραβούδι MP3, ούτε μπορείς να βάλεις ξέρω εγώ, ο... έχει πολλά, έχει yeah, αυτό άτομο ταξίγειο όλα αυτά και έχει κι άλλο τόσο. Βασικά, εγώ πιστεύω ότι ε, για να γίνει η κουβέντα, ας πούμε, κάπως πιο σωστή, πρέπει να το ανάγουμε γενικότερα στην Apple. Δηλαδή, εγώ αυτό που προστηρίζω είναι ότι ε, ο περισσότερος κόσμος είναι αντίθετος με την Apple, Δηλαδή όλοι αυτοί που δεν είναι Φιλτ Σάμπλοι είναι αντίθετοι, δηλαδή. δεν, δεν υπάρχει δηλαδή κάποιος που είναι σε μία διάμορση κατάσταση να δηλαδή να το φέρει. Να, ξέρω χωρίς. Αυτοί που ασχολούνται. Ε, ναι, ναι, ναι. Και αυτό σημαίνει γιατί ε, συνήθως ε, ε, βλέπεις α πούμε μια εταιρεία Α, δεν απέτει να είναι η Nokia, μπορούμε να πάρουμε σε χώρο μουσικής και δηλαδή, τη Sony. Ή σε χώρο video players κάποιο άλλο, την Creative που έχω εγώ προϊόν για παράδειγμα το R&D. Mm -hmm. Οπότε mm -hmm. Και, και λέει, ας πούμε, ανέτριξα το προϊόν, το οποίο έχει πολύ μεγάλο δίσκο έτσι, και σε μια τιμή, ίδια, με αυτά, τα προϊόντα της κατηγορίας του αλλά με μεγαλύτερο δίσκο και ε, με πατάει εκεί στο να το πωλήσει περισσότερο στα τηλέφωνο υπάρχει με ενώ και λέει, εγώ έχω αυτά τα features και σε συνδυασμό με το τι κατηγορία είναι το προϊόν, πάλι έχει μια normal τιμή η Apple πρώτα λέει, έχω, έχω αυτό το προϊόν το οποίο είναι γραμμάτο εισθητικά και μετά λέει και τα δύο τρία φύρες, δηλαδή πιστεύω ότι όλα εκεί διαφωνούμε. Εγώ διαφωνώ σ' άλλο πάμπρο, αυτός μου πειράζει, Εντάξει είναι η πολιτική του στουπίνδυνη και... Τι ρε εγώ διαφωνώ με το ότι έγινε τόσο μεγαλούς το για αυτό το συγκεκριμένο αντικείμενο, πως να το αξίζει. Δηλαδή, άμα ανοίξεσαι αυτή τη στιγμή... Δεν ξέρω γιατί. Το ίδιο λέμε τελικά στην τελική μου το σκεφτό. Γιατί λες πριν... Ναι, το αξίζει για εγώ. ποιο λόγο. δεν το αξίζει γιατί... Εντάξει, αποξύ. έγινε το promotion μόνο στα τρία θετικά. Δεκτό, αλλά όλοι οι άλλοι μετά το ακολούθησαν αυτό. Δηλαδή αν αυτή τη στιγμή ανήκεις 10 τεχνολογικές σελίδες... Ναι. Θα δεις, δηλαδή 8 έχω σίγουρα τέτοιο για το iPhone. Όχι, κοινή πλατεία με τα μάθη, δηλαδή αφήνεις τέτοιο. Τσέκαρες όμως τέτοιο. Τσέκαρες μήπως εκτός ο οποίος γράφει είναι Apple fanboy, οτιδήποτε. Κάποιοι μπορεί να εινδεύουμε από την όλη; Στο λέω για ποιο λόγο, αυτό δεν το λέω για για πλάβοι βίντε γιατί έχει τύχει να μπω σε ρίτρες σελίδες και να καταλήξω να δω είτε κάποιο screenshot αυτό που το έχει κλπ που, είτε κάποιο πρόγραμμα που προμοντάρει που είναι σε Mac Ναι, ναι, Δεν, όχι παρέτει Εγώ το λέω, γιατί θα, θα εγώ. Οπότε αυτός είναι λογικό για μένα δεν είναι λογικό μάλλον, αλλά είναι πολύ πιθανό να προμετάρει και τα άλλα προϊόντα. Εγώ, α, άλλο το πρωτάξα, εγώ διαφωνώ π.χ. όχι, είδα χθε άρθρο βγαίνει στην Γαλλία από το δίκτυο της τάδε, όχι το επίσημο που ναι. είχε, με ξεκλείδο το σπασμένο πούμε. Mm. Δεν θυμίσατε. Όχι, έχω δει ότι ξέρω εγώ το Jason's phone, το Jason's phone, το άλλο, έλα ως δηλαδή. Τι σου Όχι, αυτούς... έχω δει και εγώ τον άλλον... Ε... Σχετικά με αυτό που λέεις που πεις Καλά, βασιά, ε, κοίταξε να δεις και στα εγώ και α πούμε και μερικά τεχνολογικά podcast ε, διεθνή, όπως το Buzz Out Loud και το ίδιο παράδειγμα και εκεί πέρα έχουμε στάνταρ κάθε φορά ένα θέμα για το iPhone ε, αυτό Αλλά... Υπάρχει. ίσα ίσα που... που και αυτή ας πούμε με κάποιο τρόπο είναι αντίθετη ως αυτό, δηλαδή ας πούμε αυτό και το ξεκλείδω που λες Εγώ ας πούμε ότι βγάλουν την είδηση ότι πλέον η Apple δήλωσε ότι μπορεί να καταλαβαίνει ποιο τα τηλεαφέρον σπασμένα και να κάνει κάτι γι' γι'αυτό Διότι αυτηρίες ανεπιδί μου, πως μπορούμε να μην το... ποιος τρόπος υπάρχει να μην το καταλαβαίνει ε, ε, και, ε, ε, και ε. λες πως ε, ε. το βάζουμε στο φορούμενο προκοιμάτων για παράδειγμα για δύο λεπτά και μετά το σπακκέτ και δεν να το καταλάβει ε, Θέλω να πω ένα διότι ε, Πολλοί υποστηρίζουν ότι είναι λόγο του Στιβ ε, Τζόλς Που γίνεται παιδεύει, αυτό πρόσφευσμα. το promotion, το τρελό από όλους Αλλά γίνεται δεν γίνεται τυχαίο, γίν Δηλαδή ο τυχες που έχει ένα blog να σου πούμε ή μια σελίδα έχει πάει και έχει γράψει το iPhone ή οτιδήποτε. Ναι, ναι, ναι. Να σου πει κάτι, άμα ανοίξεις, άμα σου είσαι καινούριος blogger, πάντα έτσι α το Και λες, αφού γράφει και ένα τεχνολογικό θέμα κάθε τρεις μέρες, επειδή δεν έχω και ένα τεχνολογικό θέμα στο blog mm -hmm. Και ψάξες τρία τεχνολογικά blogs yes, όπως that's το that's DIG, so. και βρεις τρία άρθρα για το iPhone στην πρώτη σελίδα, λες είναι σημαντικό. Πώς κρίνει ο άλλος πιο ενδιαφέρον, ποιος ξέρει την Nokia τα, τα ειδικά χαρακτηριστικά της. Ποιος παρακολουθεί το Newsletter της Ινόχια για παράδειγμα τι θα βγει αύριο πέρα από σένα, <laughs> έτσι. Ε, ναι, εκεί είναι ακριβώς η διαφορία μου, διότι έναν σημεία που ερωτήσουμε ότι το έχουμε τόσο πολύ το οποίο στην λυκή δεν είναι καλύτερο απ' όλα τα άλλα, που είναι το υφή και εντάξει. Στο οποίο πιστεύω ότι είναι μεγάλη σημασία, εδώ μιλάμε για Αμερική και την άλλη για Ευρώπη, έτσι. Και με κάθε ψέματα στο ίντερνετ πιστεύω ότι πιο πολύ ε, καθορίζει τη ροή η, αμε, η αμερικανική η αγορά και όχι η ευρωπαϊκή. Στο Ιντερνετ ναι, εντάξει. Τότε στη αγορά την είναι Ιντερνετ, είναι... ναι. Εντάξει, αυτό ναι. αν ναι, και. δηλαδή για προμόσιο. α πούμε. Για ευρωπαϊκά, ναι, και ας είναι και περισσότερο θα έπρεπε, αλλά γίνεται πάντως χαρακτηριστικά όχι αν τώρα μ' αυτό ξεκλείδω το στιτάδι ξεκλείδα το, ξεκλείδω το στιτάδι, όχι ξέρω και το παιδινόγιο firmware που βγήκε, όχι ξέρω εγώ η τα στην τώρα πούμε, δεν είναι κάτι τραγικό. Θέλω το... Έβλεπα από χθες το βιντεάκι που είχαμε... Ενδυμάσει την παρουσία της Nokia, στα ε, και ναι, το είδα αυτή, το βλέπεις. Και το εντυπωσιακό είναι ότι οι δεκτές των θα έχουν και αισθητήρες φωτός και κίνησης. Να κατάλαβε. Ναι. Και κινήτας και κινήσης, το έδειξε ότι είναι η κινήτα και τι κινήσης, πώς τα ξεχωρίζουν. Ε, hey, Και το... το εντυπωσιακό ήταν ότι η τάξη είχε διάφορα ιδιαντότητας, το πούμε, και είχε yeah. στροπιζάκι το τροπεζάκι μπροστά στο κινητό yeah. και χτυπάει το κινητό που βλέπεις ποιος είναι και άμα θες να <Και, ΡΟΡΟ> αυτό που τα απολύτως ντυπωσιακά... yeah, είναι ότι η κλίση πολύ εντυπωσιακά αποτελέσματα. Αν και εντάξει για μένα, επειδή μου καταχάσει να πούμε ότι... να πω ρε, δημού, ότι και εγώ Κατά κάποιο τρόπο είμαι πετσικόπητης, επειδή στηρίζω το όμως να έχω ψάξει γιατί δεν μ' κάποιο άλλο εννοώ. <ΡΡΟ> Υπάρχουν και κάποια παρόμοια μοντέλα, άλλων που δεν τα επιλέγω για λόγους. Εντυπωσιακά για λόγους δεν πλέω π.χ. Μοτορόλο για παράδειγμα καθόλου. Ναι. Παρόλο που μπορεί να έχει όμως ήλιος με τότες κινητό, δεν λέω. Mm -hmm. ε, το μόνο που θα ήθελα είναι να δοκιμάσω από διαφορετικό λειτουργικό πιο πολύ και όχι η συσκευή. Γιατί είσαι ένα συσκευές ενώ και μερικά λείπουν. Και αισθητικά, μπορώ να πω, και γκρινγκα. Βέβαια όσες και που είχα δεν είχα πρόβλημα αισθητικά και γκρινγκα. Αλλά θα ήθελα να δοκιμάσω το Wii U σε ένα κινητό. Να δω αν είναι καλός. Και αυτό γιατί, επειδή κάναξε περίζω τρία χρογουρίδιος Πάντα ώστε να είναι διαφορετικό να έχεις τον explorer τον ίδιο για τα αρχεία Είναι πιο κοντά σε σένα. Τώρα βέβαια πολύ πολύ εύκολα και το... S60 της Nokia Να λατήσεις κάτι παρόμοιο Αν μπορούμε το S60 το ξεβιμώνυμο και το έχει γνώσει το Sunsteys Ναι καλά αυτό το ξέρω, απλά λέω το ψάλλειο τουρκικό το ένα είναι Java, το άλλο είναι κάτι άλλο. Δεν ξέρω τι τρέχει. Αν τρέχει το Windows Mobile αν έχει από πίσω... EVV κανητές μου. Όχι αν έχει θα έχει .NET Framework. Δεν Δεν Mobile. Δεν τέτοια... Ναι. Απλά... εντάξει. Το καλό με την... αυτό που πρέπει να γνωρίσουμε στην Nokia είναι ότι τουλάχιστον το λιπιδικό του S60 το, είναι, το δίνει 3dk είναι. διαθέσιμο για να το διεταρθένεις και να το πάρει και έχει 1% για που θα κατεβάζει Ε, γι' αυτό βασικά κάνουν, κοίταξε, η Για Είναι πολύ εύκολο γιατί η Java έχει το έχει δικός που με θήκη Ναι, και ένα Που την ε, τρέχεις και, και πέπα, δεν χρειάζεται, κάνει λοιπόν, Τώρα δηλαδή, που μεγάλη πολύ αλλά με έχουν σώσει κάποιοι που έχουν βάζει κατακαιρματισμένοι. Αλλά εγώ πάντως θα ήθελα... πιστεύω ότι άμα εδώ στην Ελλάδα είχαμε και έναν εύκολο τρόπο, πράγμα που έχουν σπουδάσει παλιότερα, να έχουμε πρόσβαση στο ίντερνετ μέσω κινητού φτινή, να μπορούμε να την... Ε, ναι, ναι. ναι. Καλώς Θα βόλεπ πάρα πολύ. Θα βόλεπ. Λοιπόν, λοιπόν. και άλλες εφαρμογές μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Κάτι σαν instant messenger, ναι, ναι, ναι, ναι. ένα με email. Μπας λοιπόν, το checker αυτό το μη, τι, είναι 3.5 Και όσο ήταν αντιθέσεις. Ωραία, αυτό είναι πολύ καλό πακέτο. 3,5 ευρώ το μήνα και 60 ευρώ. Είναι πάρα πολύ καλό. Απλά δεν ξέρω δεν έχει κάποιος τρίξη στο πώς κατεβάζεις. Δηλαδή αν κατεβάζεις x 3, ,3 από το internet. ότι χθες που το έβλεπε. Είχε είτε να πληρώνεις με τη σύνδεση 45 ναι. λεπτά η σύνδεση. Όχι. Άλλωστε άμα το αφήσεις όλη τη μέρας είναι 5 λεπτά. Ναι 24 ώρες. Μετά να νιώθει ένα καινούργιος σύνδεση. Για μια μέρα ολόκληρη. Αυτό. Αλλιώς ε, 3,5 ευρώ το μήνα και όσο θες. Άμα πεις που τέσσερις 4 φορές δεν συγφέρει να έχεις 3,5 ευρώ. Mm -hmm. Άμα 20 φορές σου δίνεις το 3,5 ευρώ το μήνα λέει πολύ άμα θες να είσαι όλη μέρα μέσα. Με τις συγκεκριμένη ητέρη. Τώρα οι άλλες δεν είναι... Γιατί... Ε, ίσως πιθανότατα να το ψάξω γιατί τάξει στην τελική... το πρώτο ψάξουμε, το στην επόμενη. Ναι. Σημείωσε το κάτω. Θα το, το, το σημειώσω είναι για να το κάνουμε αυτό. Για το, σημειώσω, το, το, το, σημειώσω, το, το σημειώσω, ε... Αξίζει να περάσουμε στο επόμενο θέμα, να δείτε λίγο το βιντεάκι εκείνο, και το θέμα που ακολουθείς σχετικά με το touch interface της Νόγια, τι και άλλες πατέρες εκτός που το σου πω αυτά. Τι να κάνεις, να χρησιμοποιείς δύο δάχτυλα, να κάνεις δύο κλικ ταυτόχρονα, είναι γεγονός, πώς το πούμε δεν το δοσοκομεί κανείς άλλος. Εγώ θα ήθελα μόνο να προσθέσω ότι επειδή εντάξεις εμείς λέμε ρε παιδί μου για Νόγια και κατά τον χονγκό το και το άλλο, επειδή κάποιος μπορεί να έχει διαφορετική άποψη. Ε, μπορεί κάλιστα να, να αφήσει κάποιο audio comment ήδηποτε να το παρουσιάσουμε στο άλλο επεισόδιο. Δηλαδή αν έχει κάποιο αντίλογου κάποιους, εντάξει, μπορεί να είμαστε υπέρ αυτού του πράγματος, αλλά με στα επιχειρήματα δεν είχαμε ποτέ πρόβλημα να, να συζητήσουμε και να κάνουμε. Ά, όποιος έχει επιχείμε υπέρ του iPhone να αφήσει audio comment και Φυλία. θα δει πως γι' αυτούν στο επόμενο Δεν μας εγκατέλειψαν όλοι. Ήρθα, ήρθα. Πετάκι. Κάσπει να πω τι ο Χρήσος μας. Το πάντα απ' έστειλε το περιλέρι, δεν τη γκουίται. Τι τα Σας τελικά, δεν το κάνατε το podcast. Αφήσαμε το θα γίνει το πρώτο podcast χωρίς εμένα. Αφήσαμε το άλλο. Αφήσαμε το καλό για το τέλο, ώστε να ο ότι μόνο εγώ και ο όλα. Ναι. Σε αυτό το πει. Και α πούμε ότι μόνο εγώ είμαι σε όλα τα mix του... Όχι, έχουν κάνει και μες το χέρι σου μερικά. Σωστό. Ένα κάνει. Δύο. το δεύτερου Ένα κάνω. Δύο κάνω. Εγώ έχω κάνει δύο. Ας κάνει δύο, ναι. το δεύτερο όμως δεν το έβαλες. ήταν να κάνω το το οποίο δεν έγινε. Εντάξει, το κάνει που πάμε στο τέλο του podcast. Εντάξει, αυτή τη φορά μου θα βγει <laughs> Επίσης μου ε... ότι τρέχει ένας διαγωνισμός ε... Όχι σε τους άλλους που δεν απάντησε κανείς. Την που είχαμε βάλει... Είχαμε βάλει ότι όποιος απαντήσει πόσε φορές έγινε σε το σπίτι του podcast και πόσε φορές πάνω θα κερδίσει... ακόμα ισχύει... Αυτό... αυτό ακόμα αυτό ακόμη και εγώ θα το κάνω. Εντάξει Θα δεν είναι το απλό. Το Θα κερδίσει εδώ κάτι μαζί Α να Κάβανε κορίτσι, όσο αθρέντο μπορεί να πιέξε ροβά είναι να μην κατηγορήσω θα είναι μία έξοδος με τη συντελεσσίες του podcast Και θα κεράσουμε εμείς προφανώς, εντάξει για φαγητό ή οτιδήποτε Θω να πάλι πόλη Φορτήσετε να μην βγάλουμε φωτογραφίες, θα συντελεστώ μέχρι να βρεθεί κάποιος και Όχι είναι φίλε Υπό, υπάρχει και... θές μου να απαντήσετε το διαγωνισμός μου άμα κάποιος χάσεις και ακούσει έναν ένα, ένα, ένα, το... να πει... Καλάς ξανακούω. Αχ, όχι, όχι. Εντάξει άμα, να έχεις κερδίσει. Ως κακός. Υπάρχει ο διαγωνισμός με το arcade.net. Στο οποίο δεν μπορώ να βγω. Στο οποίο ο μπορεί να μπει γιατί δεν ξέρει γιατί. Ναι, υπάρχει και ο διαγωνισμός ο οποίος τρέχει από τις... 14 τις 11... μέχρι τις 13 Νοεμβρίου. Είναι η 3η και 13 Νοεμβρίου. Ε, ο διαγωνισμός αυτός είναι ο πρώτος ελληνικός ASS διαγωνισμός. Από πόσο ξέρουν τουλάχιστον. Όχι, πόσο ξέρουν, είναι διαπιστωμένο. Είναι ο πρώτος ελληνικός ε, και δεύτερος ε, παγκοσμίως. Ε. Και άμα το έχει κάνει το Creative Clock με το ΧΑΝΙΑ Block τι κάνεις, παιδιά. Ψάχνεις ASS κουνιδίσεων στο Google και δεν βρεις τίποτα που το κάνεις. Εντάξει, δεν πρέπει να είναι ο πρώτος ελληνικός διαγωνισμός. Είναι πόσο ελληνικός και δεύτερος παγκοσμίως, θα πούμε αυτό. Και δεύτερο παγκοσμίως, εντάξει. Μήνες και κερδίζει αυτός που θα βρεις αυτό το διάστημα αυτός που θα κερδίσει μάλλον, τους περισσότερους νέους RSS ε, readers ε, Δηλαδή όσοι προσφυθούν στο feed από τις 11 μέχρι τις 13 Νοεμβρίου γιατί πλέον 14 Νοεμβρίου την... 14, ναι, β, μέχρι τις 13 ναι. Νοεμβρίου θα κερδίσει Όχι πως έχει τους περισσότερους εκείνης τη χρήμα, πιστεύει Όσοι πήκανε νέοι, ναι. ωραία Και αυτό... να πούμε ότι σε... στο δικό μας το site στο newsfilter πλέον προσφέρει δύο τρόποι, εγγραφείς ναι, το είδα αυτό το... σε κάθε άρθρο που βάλαμε κάτω. Τρίτος, το οποίο είναι φίλο. Κλασικός με το feed το οποίο το, το παίρνουν από το μεγάλο πρωί που λέει η feeder». Είναι από την Bachmann. Ε, υπάρχει πλέον, το έχουμε βάλει και σε κάθε άρθρο για να είναι πιο εύκολο για τον άνθρωπο να εγγραφεί ζωή τέλος στο άρθρο υπάρχει ένα εικονιδιάκι με το RSS και υπάρχει και ο τρίτος τρόπος μέσω email το οποίο το προτείνουμε κιόλα. Αυτό είναι πολύ, γιατί... ούτε και χρησιμοποιείς, είναι αυτός είναι, είναι πολύ λειτουργικός και εντυπωσιακός. Αυτό είναι που, γιατί πέρα από το ότι βοηθάει τον διαγωνισμό είναι και λειτουργικό για αυτόν που το βλέπεις. Δηλαδή παίρνεις με email τα καινούργια άρθρα, τα καινούργια μόνο ή έχονται τα Κάθε μέρα έχονται τις προηγούμενες μέρες όλοι μαζί. Ό, όταν άρθρα σένα. Και έχονται ούτε... με, όπως είναι εγγονικά, με να μπαίνει κάθε μέρα στο feed και να το βλέπει Μπορεί να το, Μπορεί το με... να τα λαμβάνει την επόμενη μέρα, όλα μαζεμένα Να πούμε ότι προηγείται αυτή τη στιγμή στο διαγωνισμό το Akio.com με, με λίγο όμως Εσύ με προηγείται λίγο. για τρει νεούς ρήτειας Θα είσαι για όταν τα γεθόμενα ή κάπου εκεί. Εντάξει, εμείς είχαμε πέσει για κάποιο λόγο τα αυτά κειμένονται και ο Έλληνες παίρνει, ο άλλος παίρνει. Το καλό είναι Άχι ότι έχουμε δει άνοδο και στα δύο. Και, και στα δύο και η επισκεψιμότητα έχει άνοδο. Mm. Όχι μόνο η ιδέα σου. Mm. Το οποίο αυτό ουσιαστικά αν έχουμε ότι ο διαβασμός δεν έχει κάποιο έπαθρο μεταξύ Δηλαδή αυτό το κηδεία δεν θα πάρει χρήματα των άλλων. Αλλά κυρίως μόνο για την πλάκα γίνεται. Δηλαδή θα δείξουμε κάπως ποιος και έτσι και έχασε στα site αφότου τελειώσει. Και θα κρατήσουμε και οι δύο την αύξηση του πλούτου. Και θα έχουμε πετύχει το να μας δουν περισσότεροι. Και τους έχουμε κρατήσει αυτό. Καλή επιτυχία και στο Aker και σε εμάς φυσικά Και εντάξει, η άλλη φορά λέμε μέσα από το TheCorn Podcast Στην εμάς, προφανώς και όχι το Aker Έτσι, να υπάρχει κάποιος ανταγωνισμός Και τα δύο γιατί, άμα είναι καλά και τα δύο Εντάξει, λέμε τώρα ορδυ, μόνο μπείτε και τα δύο και γείτε εσύ σύστοι Ωραία, αυτά Για πέσετε και το άλλο τέτοιο έτσι τώρα σε άλλα ζητήματα τετμήνας που ξεκινήσαμε για επισκεφήματα και τα σχετικά το... και η ομάδα και εμείς ομάδα του Newsfilter αλλά και η ομάδα του Newsfilter σκέφτηκαν να... Εντάξει είναι οι ίδιες, είναι οι ίδιες για αυτές οι ομάδες Δεν είναι οι ίδιες γιατί, <laughs> γιατί, γιατί, πάνε γιατί πάνε η... η ομάδα του Newsfilter πε... πε... περιλαμβάνει και άλλα άτομα ναι, Εντάξει, Τα οποία πέραξε, με κάποιο τρόπο βριθάνε Δηλαδή από το Newsfilter τα βλέπουμε σαν ειδικότερη ομάδα Εντάξει. Αυτός πάντων και στα δύο αυτά και στις δύο αυτές οντότης σκεφτήκαμε να, μάλλον όχι σκεφτήκαμε, μας επιβλήθηκα κατά κάποιο τρόπο λόγω εξόδου που υπάρχουν πλέον να εισάγουμε ενδεχομένως κάποιες θυμίσεις. Οπότε θέλαμε και από αυτό το και από το Newscast να του δηλώσουμε αυτό, ότι σε λίγο καιρό θα υπάρχει, θα πάρουν κάποιοι τρόποι για το οποίο θέλει να διαθυμιστεί Ο χρήσος ήδη άρχισε να πληρώνει Ο χρήσος ήδη άρχισε να Τι τι, Με τρία εγώ θα λοιώσουμε Πλήρωσε τα δύο κυρίες του μέχρι που θα πάρουν Λοιπόν, θα πάρει δυνατότητα μέσα στο site με κάποιους τρόπους που θα αναλύονται στο site να διαθυμιστούν όποιοι θέλουν Καθώς και αναζητούμε ενδεχομένως για το Newscast κάτι σας σπονσορα ή το yeah, χωρί θα διευθύνσετε μέσα. Ο θα προφανώς μόνο αυτός, έτσι. Ναι. την Εκτός μέσα αν, αν πάρουν πολύ ενδιαφέρον είναι οπότε θα δούμε αν μπορούν να μπουν παραπάνω από μέσα και τα σχετικά αυτό Είμαστε προτάσεις. Οπότε άμα κάποιος ξέρει κάποιος με αυτό ή οτιδήποτε θέλει να διεκθεί email, Θαίνω το email στο PA. Ή ας συνεφές, να εθεθυτεί ο ίδιος, σαν να πάλι ένα email στο Λοιπόν, το πούμε και ο Ρωσβημένοι, είναι νιουσυρδέτητα λίγα τσιά και τσιγνεύτητα λίγα τσιά. θυμάστε. κάντε το τέτοιο, το πόδιγες λίγο πιο πριν δεν ξανακούστε. πάει το πέγγες. Ωραία. Αυτό. Νομίζω ότι τα διαφημιστικοδιαγωνιστικά τελειώσαμε. Είναι ήρθε η ώρα να περάσουμε και στα events που σχεδιάσαμε στην αρχή του podcast. Ξεκινάμε να θυμάστε. Συγγνώμη. Εγώ δεν θέλω να πω. Ναι, εσύ δεν ήσυμα. Αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα πρέπει να συνεχίσουμε την εβδομάδων που έπονται. Ε, λοιπόν, ξεκινώντα από την πρώτη των δύο εβδομάδων, ξεκινάμε από τις 22ης Απριλίου Δευτέρα. Ε, αρχικά υπάρχει ένα event για όσους είναι φίλοι του κρασιού εμπάς στην πτώση Λέγεται Δρόμοι του κρασιού της Πελοποννήσου και λαμβάνει χώρα στο Μακεδονία Παλάς Εκεί θα είναι... Είναι, ο... Ά, θα Δεν το είναι διάφορη παραγωγή κρασιού από την Πελοποννήσου Είναι διάφοροι παραγωγή κρασιού από την Πελοποννήσου Όλες οι γνωστές μάρκες δηλαδή και έχεις δυνατότητα να δοκιμάσεις εγώ, από κάθε είδος για να δεις αν σ' αρέσει και τα ε, λαμβάνει χώρα Μακεδονία Πάλας 5 με 10 το βράδυ. Ε, Την ίδια μέρα, ε, τη Δευτέρα δηλαδή πάλι, υπάρχει στην Κεντρική Δημοτική Βιβλιοθήκη μια λογοτεχνική εκδήλωση όπου είναι ο Πάνος Καρνέζης. Αυτός είναι Έλληνας λογοτέχνης που μάλλον ζει στην Αγγλία. Γιατί ο γίνεται. Ο ναι. Ναι, αλλά υπάρχει, κοίταξε να δεις ε, αυτό, αυτό το event, είναι η ειδικότητα γνώριμης με το πάνω καρνέζι, στην ειδική δημοτική βιβλιοθήκη. Αυτό γίνεται στα πλαίσια του, της γενικότερης διοργάνωσης Βρετανής Συγγραφής στην Ελλάδα, που κάνει το Βρετανικό Συμβούλιο, στη συνεργασία με το Δήμο Θεσσαλονίκης. Είναι δωρεάν, προφανώς, έτσι, και λαμβάνει χώρα στις 8 η ώρα το βράδυ. Επίσης τη Δευτέρα ε, υπάρχει στο Μέγαρο Μουσικής ε, το event από τον κόσμο της Jazz με μουσική του Claude Bowling, είναι αρκετά γνωστό Το σχήμα περιλαμβάνει φλάου, το κιθάρα, μπάσο, jazz, πιάνο, jazz, drums ε, λαμβάνει χώρα στις 8 η ώρα και έχει 10 ευρώ Για μένα μουσικής μου μουσικής είναι καλά και ένα τελευταίο τη Δευτέρα, στο θέατρο Άνετο, συναυλία μουσικής δωματίου, πάλι με 10 ευρώ ειστήριο στις 9 η ώρα. Την 3η, 23.10, έχουμε πάλι λογοτεχνικό event, όπου είναι η δεκάτου, εχουμε παλι λογοτεχνικο Μαντά, συγγραφέας, και παρουσιάζει το ιστορύμα «Το σπίτι στο πώς, βοτεχνία, το εδώ στο ποτάμι», δεν ξέρω εσύ πώς χωρίσουμε λογοτεχνία, τώρα το πώς είναι πολύ γνωστό, ε, στις 8 η ώρα. Νομίζω ότι είναι αρκετά καινούριο Έτσι νομίζω Περνώντας την Δετάρτη 24 Δεκάτου Υπάρχει στο τελόγλιο Ίδρυμα Προβολή ντοκιμαντέρ Η έτσι στη Βόρεια Ελλάδα Υπάρχουν δύο προβολές Μία στις 1.12 και μία στις 7 το βράδυ Δίσω δωρεάν Μετά συνεχίζουμε με events της Παρασκευής 26 Δεκάτου, την 5η δεν έχει κατοιξιόλογο, όπου έχονται οι WASP στο Principal Wasps. Ναι, ναι 9 ε, η ώρα πώς είναι, ε, 25 ευρώ προπόλυση και 30 ευρώ μη προπόλυση Εντάξει, πόσο θέλω να... Καλά 25 ευρώ, χαρά Καλά είναι, σίγουρα το τα δεν έχει η WASP, αλλά... τι σημαίνει τα WASP αρχικά Επίση την ίδια μέρα ε, έρχεται και ένα άλλο συγκρότημα, αρκετά παλιό, η Radio Birdman. Τους αυτούς, στο Ξυλουργείο του Μήλου. Αυτή είναι συγκρότημα του 74, από Αυστραλία κατάγονται, και α, στο ίδιο που έπρεπε πληροφορίες, χαρακτηρίζονται ως τύπου Blue Oyster Cult. Mm. Αυτή πρέπει να είναι, πρέπει να είναι που το Breakfast Tiffany αν δεν κάνω λάθος. Okay, το Don't Fear the αυτή Standard Αυτά για την Παρασκευή Θα να αναφέρεις τίποτα από κινηματογράφη Γιατί μία τεμία παίζεται σε αυτήν Ε άμα δεν αναφέρεις θα μην το εσύ Δεν Στο Σάββατο στις 27 Δεκάτου Θα αναφέρω ένα θεατρικό που εσένα θα ο εκπλήξει κιόλας Παίζεται στην Πρίγκιπο Που είναι το καφέ εδώ Όλα όπου θα πέστε από τις 27 δεκάτου και κάθε Σάββατο στις 10.30 το βράδυ. Μπορεί να πάνε το δούμενοι εμένα να θες. Πάνε, είχα δει αφήσα, έξω, με ρεζήτητα, αφήσα και Αυτό για το Σάββατο και για την Κυριακή στις 28 δεκάτου προτείνουμε... τίποτα, έτσι δεν έχει. Μπορεί στη δεύτερη εβδομάδα. Θα συμβουλήσουμε τα βαρτιά. Δεν έχει αρκετά πράγματα. Και έχει και άλλα μετά. Στις τα οποία θα τα πω ξεχωριστά γιατί είναι στα πλαίσια των Δημητρίων και θα τα πω όλα μαζί γι' αυτό τα άφησα για το τέλος Τη ευτέρα λοιπόν, η 29 δεκάτου, έρχεται ο Μιλτέρδης Ποσχαλίδης στο πλατό για δύο εμφανίσεις, 29 και 30 οπότε στις 30 την τρίτη είναι ο Μιλτέρδης Ποσχαλίδης και το Bajofondo Tango Club στο principal όπου είναι μια παράσταση Nuevo εντάξει οποίος θέλει μπορεί να πάει εδώ την 4η δεν έχει κάτι εξιόλογο. την 5 η υπαρχει ο του Φεστιβάλ της Ανοίκεις mm. στο κλειστό γήπεδο μπάσκετ του Μπαουκ. Πώς έχει το Δεν έλεγε, δεν μπορούσα να βρω πουθενά, ακόμα το λογικά, πάνω, λογικά πάνω, δεν έχουν προσδιοριστεί. Να την Κομιχή... Τον Κομιχή. Δεν έχω πεις και τα είναι Δεν ναι. αλλά έχει για με τώρα τι είναι δεν Yeah, την ίδια μέρα, μία, ξεκινάει και το φιλοξενία στο The το οποίο θα κρατήσει από τις 1 τις 4ς, 11 Να πούμε εδώ το μόνο που ενδιαφέρει, μία με δύο είναι μόνο για εμπορικούς επισκέπτες, 3 με 4 και για κοινό. 11 με 8 το βράδυ. Ε, την Παρασκευή, 2ωθενικά, υπάρχει το Jazz Musical Bar 2 στο θέατρο Σοφούλη. Δεν έχει περαιτέρω πληροφορές γιατί είναι αρκετά μακριά Οπότε η πηγή δεν βγάζει τόσο γνωρίς τόσο Και η Soul Fire και το κακόσυνα απάντημα στην υδρόγειο το το, το Η πάλι. Soul Fire, να πούμε γιατί τους ξέρω προσωπικά Είναι ένα ρεαγγελληνικό συγκρότημα Και το κακόσυνα απάντημα είναι κάτι που παίζει μεταξύ hip hop και, και, και ragga Οπότε είναι περίπου αυτό το ύφος για όποιον θέλει να πάει Αν κάνω και κάποιο δάσος με τη διορθώση με comment Mm -hmm. ε, το Σάββατο στις 3ης υπάρχει τελικός mm -hmm. του Φεστιβάλ Τραγούδιου Θεσσαλονίκη στο 20 του Παχ. Ενώ την κριτική 4 4ης τελευταία μέρα, που θα πούμε για σήμερα, είναι στο Θέατρο Άνετολ ε, μια όπερα του Carl Orff, η έξυπνη η οποία είναι γενικού διαθασίας, δηλαδή είναι και για παιδιά και για μεγάλους και εδώ υπάρχουν κάποιες πληροφορίες <Τι>... όπου λένε ότι αυτό παρουσιάζεται στις 9 η ώρα κανονικά αλλά έχει και κάποιες ειδικές παραστάσεις για σχολεία <Τι>... και τα σχετικά μπορεί να μπει κάποιος στο, στο city portal από που πήραμε την πληροφορία <Τι>... cityportal.gr και να αναζητήσεις πληροφορίες περισσότερες εκεί Τώρα <Τι>... <σομίως> Όχι, έχω να πω και για τα Δημήτρια και Που το έλεγα Πάνω και τρέχουν και τα 42 Δημήτρια Γενικά, το παντού, σε όλη την Ελλάδα Σε όλη την Ινσονίγη Εντάξει, πατάπλα Και ήδη έχουν αναπτυχθεί αρκετά πράγματα Ναι, θα τους λίξουμε απο Από Δεκάτου, που ξεκίνησα να λέω και πριν Υπάρχει... Ε, στην έγλη, στα πλαίσια του ethno-jazz, το περνώντας απέναντι Στην έγλη τραγωδάει ένας υποζουξής ε... <Συρίζοντας> Στην έγλη τραγωδάει πάρα πολύ, έρχεται και γαϊτάνος και πολλοί κόσμοι παι, Παίρντες, πώς το λέγανε το ethno Μπορεί να το λέει και το μέσα σας πω Περνώντας απέναντι, λοιπόν, ε, είναι δύο, δύο τύποι αυτοί Με ίσοδο 10 ευρώ, και ώρα να έρθει, σε 9 η ώρα Υπάρχει ένα αρκετά ενδιαφέρον, δεν ξέρω πόσο ενδιαφέρεται με ένα που φάνε αρκετά ενδιαφέρον πάντως που λέγεται τα, τα φιλεγενικά πιάτα είναι μια συλλογική προσελάνη νομίζω που υπήρχαν κάποτε και τα βρήκαν ξέρω εγώ σαν κι η οτιδήποτε ε, με ίσοδο ελεύθερη στις 7.30 ώρα στο Casabianca αυτό πρέπει να είναι η Βιλαμπιάνκα ε, εκεί προς την Καλαμαριά κοντά Ναι Λόλεις. όλες ε, Στις 25 δεκάτου ε, υπάρχει ένα αφιέρωμα στον Νίκο καζατζάκι στο μέγα Μουσικής, με είσοδο 25, 20, 15 και 10 ευρώ αντίστοιχα και ώρα 1 ξενιά, Όσοι πάρετε 10 ευρώ, φωτίστε θα έχετε και άλλη μαζί σας Αυτό δεν ξέρω το 10 νομίζω είναι θετικό Οπότε το χαμηλότερο πρέπει να είναι 15 ή εξώδη και 15 έχετε και άλλη μαζί σας Εξόρτηση, στις 30 δεκάτου κάτι που εμένα προσπακά με ενδιαφέρει στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας μουσική δεδοματίου με το 3 τρίο τρίτονους εγώ που έψαξα λίγο είναι αρκετά ενδιαφέρονση και εγώ έτοιμα πάντως ίσοντας 10 ευρώ, ώρα 1-1-69 Στις 31 δεκάτου και 1 δεκάτου στο μέγρα μουσικής υπάρχει το Sacred Monsters που είναι χορός ε, με τους Sylvie Gilgion και Akram, Akram Han αλλά εντάξει, εκεί θέλει Λεγερίτσε πήγε γιατί είναι 8, 65, 50 και 35 ευρώ αντίστοιχα δυστύρια. Ωραία, 1 στις 9.00. Ναι, είναι πάρα πολύ γνωστό το event. Από ό,τι... Τη... Ξέρετε. Στις 3.11 π.00 μετά πάει στο θέατρο ΑΝ, το... μια χοροδία και το event ονομάζεται Ορκιστρίνα. Είναι της μουσικής ακαδημίας του Ερμητάζ αυτή, από ό,τι λέει εδώ. Είσοδος ελεύθερη, ώρα 1 στις Κάτι άλλο. Ε, α, Ένα πολύ ενδιαφέρον για τις τέσσερις εντεκάτου και να το τελειώνουμε είναι το οι παίζουν jazz όπου γίνεται στην Έγλη, στα πλαίσια του Ethno Jazz Festival και εδώ είναι τέσσερις ακαδημαϊκοί, κρουστά πιάνο, σοξόφωνο και κοντραμπάσου, ίσως 10 ευρώ, ώρα 1 ξυλιά. Άμα θέλετε να δηλαδή, δείτε κατηγορήματα για μάθημα μάθετε να παίζουν jazz μπορείτε να πάτε εκεί πέρα. Και όλα αυτά στα πλαίσια των 400 δευτεροί δημοτριών. Να πω κι εγώ ένα άλλο event, η... Η... Η... <σταθέ>... δεν ξέρω Δεν είναι event ακριβώς. Καλλιτεχνικό τρόπο. Ξεκίνησε η προβολή της ταινίας Ελκρέκο από την 5η Οι... στο Ρεγούμπνεϊ. Είναι του στο ρεγουμπνει ειναι η μεγαλυτερη ελληνική παραγωγη που εχει γινει μεχρι στιγμη και παιζει στο εργο και ο σουτρίβι στάντα. Πρόλαβαν μάλλον να γυρίσουν τις σκηνές πρώτου... Ο Σκορυμένος λέει. Ναι, και φτάνει ο Σωτήρης. Και παίζουν και άλλοι Έλληνες, όπως πει, ο, ο Λαζόπουλος. Μοστή, ο Λαζόπουλος και κάποιος άλλος, που δεν ήθελα να το όνομά του, τον έβλεπα χθες. Είναι σκηνοχρησία από έναν Έλληνα, σκεφτές δηλαδή είναι Έλληνα Ναι, το ξέρετε αυτό. Όχι, και... πρέπει να είναι πολύ ενδιαφέρον στην Ενία. Και θα πρέπει να την υποστηρίξουμε. Ναι, ν ναι. Οπότε σκεφτείτε κάποια μέρα να πάμε ρε παιδί μου. Θα ναι. στο λέω να πάτε κι εσείς. Στο κοράτης μιλάω. Ναι. Ε, αυτό. Ε, ξεκίνησε πότε αυτό. Την πέμπτη, την προηγούμενη. Και ε, εντάξει αναμένουμε θα κρατήσει αρκεί. Ε, ε, Φαντάζομαι είναι και η μεγάλη ε, μου. Έχει, δύο φομάτια. Ε, νομίζω πράγμα. ότι αυτά είναι από όψιδε. Καλύψαμε αρκεί. Okay. Ε, <coughs> Αν δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε, το κλείνουμε. και τώρα θα λέω news, θα λέγατε cast, εντάξει. Ναι, News, cast. News, cast. Και έπεισα εδώ και αυτό. Μόνο αυτό είναι το 18ο επεισόδιο του newscast. Σε σύνολο 17 επεισόδια του newscast. Το 17 επεισόδιο είναι το 18ο. Κάπου δεν το αναφέρομαι καθόλου, δεν το έχω κάνει. Όχι, είναι η προτυπία αυτή. Ελάξει, είναι η προτυπία που θα κάνει. Όχι, αφού είπαμε και το. podcast προτυπία ήταν. Αυτό, μέχρι την δεύτερη επόμενη εβδομάδα. Σταμαστε κοντά σας με το 11ο το Είγε όσο δεν καταλάβω μέχρι το επόμενο επισόδιο Γεια σας! Γεια σας! Γεια σας!